Στοίχη 13-16, ο ζήλος των Θεσσαλονίκαιων. 13. 16 ο ζήλο των θεσσαλονικαιων 13 επειδη δε ανταπεκρίθητε στην κλίση του Θεού, δια τούτο και εμεί ευχαριστούμε τον Θεόν ακατάπαυστα, διότι με προθυμία νικούσατε από εμά λόγων Θεού και τον εδέχθητε όχι σαν λόγων ανθρώπων, αλλά καθώς και πράγματι είναι, ως λόγων Θεού, που παράγει τα θαυμαστά αποτελέσματά του μεταξύ ημών οι οποίοι τον πιστεύετε». Δεκατέσσερα. Λέγω ότι τον εδέχθητε σαν λόγον Θεού, διότι εσείς αδελφοί εγίνατε μιμητέ των εκκλησιών του Θεού, που είναι στην Ιουδαία ενωμένα με τον Ιησού Χριστόν. Και εγίνατε μιμητέ εκείνων, διότι και εσείς επάθετε τα ίδια από τους ομοεθνείς σα, καθώς και εκείνοι από τους απιστήσαντας Ιουδαίους. Δεκαπέντε. Οι οποίοι και τον Κύριο Ιησούν και τους προφήτας τον εθανάτωσαν, και οι μας σκληρά κατεδίωξαν και εις των Θεών δεν αρέσκουν και είναι εναντίοι προς όλους τους ανθρώπους αφού καταπολεμούν τον σωτήρα του κόσμου. 16. Αυτοί μας εμποδίζουν να με τον λόγον του Θεού ή στους εθνικούς για να σωθούν και αυτοί. Πράττουν δε ταύτα για να γεμίσουν έως επάνω το μέτρο των αμαρτιώτων, πάντοτε και κάθε εποχή να αμαρτάνονταις. Έφτασε όμω η θεία οργή επάνω των, για το τέλος και την καταστροφή των.